Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, λόγος δέκατος, περί καταλαλιάς. Κανείς από όσου σκέπτονται ορθά, δεν θα έχει νομίζω αντίρρηση, ότι η καταλαλιά γεννάται από το μίσο και τη μνησικακία. Γι' αυτό και την τοποθετήσαμε στη σειρά της μετά τους προγόνους της. Καταλαλιά σημαίνει γέννημα του μίσους ασθένεια λεπτή και παχία. Παχιά αυδέλα, κρυμμένη και αφανής, που απορροφά και εξαφανίζει το αίμα της αγάπης. Καταλαλιά σημαίνει υπόκριση αγάπη, αγάπης, αιτία της ακαθαρσίας, αιτία του βάρους της καρδιάς, εξαφάνισή της αγνότητος. Δεύτερον, υπάρχουν κόρες, κοπέλες δηλαδή, που διαπράττουν έσχη χωρίς να κοκκινίζουν. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες φαίνονται ντροπαλές και όμως διαπράττουν κρυφά χειρότερα έσχια από τις προηγούμενες. Κάτι παρόμοιο παρατηρούμε και στα πάθη της ατιμίας. Τέτοιες κόρες είναι η υποκρισία, η πονηρία, η λύπη, η μνησικακία, η εσωτερική καταλαλιά, της καρδιάς. Άλλοι εντύπωση δημιουργούν εξωτερικά κι άλλος είναι ο στόχος τους. Τρίτον, άκουσα μερικούς να καταλαλούν και τους επέπληξα. Και για να δικαιολογηθούν οι εργάτες αυτοί του κακού μου απάντησαν ότι το έκαναν από αγάπη και ενδιαφέρον προς αυτόν που κατέκριναν. Εγώ τότε τους είπα να την αφήσουν αυτού του είδους την αγάπη για να μην διαψευστεί εκείνος που είπε τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων του τούτων εξεδίωκων. Σαλμός Ρο 5 Εάν όντω, εάν ισχυρίζεσαι ότι πράγματι αγαπά τον άλλον ας προσεύγεσαι μυστικά για αυτόν και ας μην τον κακολογεί διότι αυτός ο τρόπος της αγάπης είναι ευπρόσδεκτος από τον Κύριο. Τέταρτον. Επιπλέον, να μίλεις μονείς και τούτο, και έτσι οπωσδήποτε θα συνέλθεις και θα πάψεις να κρίνεις αυτόν που έσφαλε. Ο Ιούδας ανήκει στη χωρία των μαθητών, ενώ ο Λιστής στη χωρία των φωνέων και είναι άξιο θαυμασμού πώς μέσα σε μια στιγμή ο ένας πήρε τη θέση του άλλου. Πέμπτον Όποιος θέλει να νικήσει το πνεύμα της καταλαλιάς ας επιλείπει την κατηγορία όχι στον άνθρωπο που αμάρτησε αλλά στο δέμανα που τον έσπρωξε στην αμαρτία. Διότι κανείς δεν θέλει να αμαρτήσει στο Θεό Μολονότι όλοι, αυτοπροαίρετα, αμαρτάνουμε. Έκτον. Είδα άνθρωπο που φανερά αμάρτησε, αλλά μυστικά μετενόησε. Και αυτόν που εγώ τον κατέκρινα ως ανήθικο, ο Θεός τον εθεώρησε αγωνό, διότι μετά τη μετάνοια του τον είχε πλήρως εξευμενήσει. Έβδομον. Αυτόν που σου κατακρίνει τον πλησίων του, ποτέ μην τον σεβαστείς, αλλά μάλλον να του πεις «Σταμάτησε, αδελφέ, εγώ καθημερινά ασφάλω σε χειρότερα και πώς μπορώ να κατακρίνω τον άλλον. Έτσι θα έχεις δύο ωφέλη. Με ένα φάρμακο θα θεραπεύσεις και τον εαυτό σου και τον πλησίον». Περί 8. Μία οδός, και μάλιστα από τις σύντομε που οδηγούν στην άφεση των πτεσμάτων, είναι το να μην κρίνουμε, εφόσον είναι αληθινός ο λόγος του Κυρίου, «Μη κρίνετε ή να μην κρυθείτε» Λουκάς, 6ο κεφάλαιο, 37ο στίχος. «Όπως δεν συμβιβάζεται η φωτιά με το νερό», έτσι και η κατάκριση με εκείνον που αγαπά τη μετάνοια. Ένατον. Ακόμα και την ώρα του θανάτου του, αν δει κάποιον να μαρτάνει, μητε τότε να τον κατακρίνεις. Διότι η απόφαση του Θεού είναι άγνωστη στου ανθρώπου. Μερικοί έπεσαν φανερά σε μεγάλα αμαρτήματα. Κρυφά όμως έπραξαν πολύ μεγαλύτερα καλά. Έτσι εξαπατήθηκαν οι φιλοκατήγοροι και εκείνο που κρατούσαν στα χέρια τους ήταν καπνός και όχι ήλιος. Δέκατον Ας με ακούσετε. Ας με ακούσετε όλοι εσείς η κακή κριτέ των ξένων αμαρτιών. Εάν είναι αλήθεια όπως και πράγματι είναι ότι ενώ κρίματι κρίνεται κρυθήσεστε μα θέος ζήτα δύο τότε ας είστε βέβαιοι ότι για όσα αμαρτήματα κατηγορήσαμε τον πλησίων είτε ψυχικά είτε σωματικά θα περιπέσουμε και εμείς αυτά θα περιπέσουμε και εμείς και δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά ενδεκατόν. όσοι είναι αυστηροί και σχολαστικοί κριτές των σφαλμάτων του άλλου, νικώνται από αυτό το πάθος, επειδή δεν απόκτησαν ακόμη για τα δικά τους αμαρτήματα ολοκληρωτική φροντίδα και γνώση και μνήμη, διότι όποιος αφαιρέσει το περικάλυμα της φιλαυτείας, θα δει με ακρίβεια τα δικά του κακά, γιατί τίποτε άλλο δεν θα φροντίσει πλέον στη ζωή του, Αναλογιζόμενος ότι ο χρόνος της ζωής του δεν του επαρκεί να πενθύσει τις δικές του αμαρτίες έστω κι αν θα ζούσε 100 έτη κι αν θα έβλεπε ολόκληρο τον Ιορδάνη ποταμό να βγαίνει από τους οφθαλμούς του ως δάκρυ. 12. Περιεργάστηκα καλά την κατάσταση του πένθους και δεν βρήκα σε αυτήν ίχνος καταλαλιάς ή κατακρίσεως. Δέκατον τρίτον Οι δαίμονες μας πρόχουν πιεστικά ή στο να αμαρτάνουμε ή, αν δεν αμαρτήσουμε, στο να κατακρίνουμε όσους αμάρτησαν, ώστε με το δεύτερο αυτό να μολύνουν οι κακούργοι το πρώτο. Ας γνωρίζει αδερφέ, ότι γνώρισμα των μισικάκων και φθονερών ανθρώπων είναι τούτο. Τις ετασκαλίες, τα πράγματα ή τα κατορθώματα του άλλου τα κατηγορούν και τα διαβάλλουν με ευχαρίστηση και ευκολία, νικημένοι και καταποντισμένοι άθλια από το πνεύμα του Μίσου. Δέκατον τέταρτον. είδα μερικούς οι οποίοι μυστικά και κρυφά διαπράττουν σοβαρότατα αμαρτήματα και στηριζόμενοι στην υποκριτική καθαρότητά τους επιτιμούν με αυστηρότητα αυτούς που υποπίπτουν σε μερικά μικρά σφάλματα τα οποία και τους τα φανερώνουν. Οι είναι ανεδείς αρπαγή του δικαιώματος του Θεού, ενώ η κατάκριση όλεθρο της ψυχής «Αυτού ο οποίος κατακρίνει». Δέκατον έκτον Όπως η ίσις και χωρίς να υπάρχει άλλο πάθος μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο έτσι και η κατάκρισης εάν και μόνη υπάρχει μέσα μας μπορεί να μας καταστρέψει χειρός. αφού άλλωστε και ο Φαρισαίος εκείνος της παραβολής εξ αυτής, δηλαδή της καταλαλιάς και της ίησεως. κατεδικάστη. ίησης σημαίνει υπερηφάνεια. Δέκατον έβδομον. Ο καλός ραγολόγος τρώει τις όριμες ρόγες των σταφυλιών και δεν πειράζει καθόλου τις άγουρες. Παρόμοια, ο καλόγνωμος και συνετός άνθρωπος, όσες αρετές βλέπει τους άλλους, τις σημειώνει με επιμέλεια, ενώ ο ανόητος αναζητεί τα ελαττώματα και τις κατηγορίες. Γι' αυτόν μάλιστα έχει λεχθεί. «Εξερέμβρισαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις» Ψαλμός 7. 18. Μην κατηγορήσεις, μην κατακρίνεις, και όταν ακόμη βλέπεις κάτι με του ίδιου σου του οφθαλμούς, διότι και αυτοί πολλές φορές εξαπατώνται. «Βαθμίς δεκάτη, όποιος την κατέκτησε είναι εργάτης της αγάπης ή του πένθους».